Τον Κυριακό Οικονομίδη τον έχουμε γνωρίσει εδώ από τις ψηφιακές Κυριακές ως ιδρυτή του δωρεάν.net και θα πούμε και, σε, θα πούμε και, σε, και γι' αυτό σε, σε λιγάκι. Όμως τώρα θέλω να τον, να, να τον δούμε λίγο ως... Ε, ως συγγραφέα, γιατί ο Κυριάκος Κονομίδης και σύμφωνα πάντα με τη λογική που τον διαπερνά το ότι πρέπει τα πράγματα να είναι δωρεάν, έγραψε ένα βιβλίο, μια, μια ιστορία, μια μικρή νουβέλα να το πω έτσι η οποία ονομάζεται ανάμεσα σε δύο κόσμους, μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας και Κυριάκο καλώς ήρθε, στις ψηφιακέ κυριακέ για μια φορά ακόμα και το πρώτο Καλώς σας θέλ... βρήκα το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν είναι γιατί επαναλαμβάνει το στερεότυπο του τύπου που ασχολείται με του υπολογιστέ και διαβάζει και γράφει, στη δική σου περίπτωση, επιστημονική φαντασία. Α, στερεότυπο είναι αυτό. Ε, δεν είναι. Έτσι, πρέπει να, έχουμε, να είμαστε μικροί, να έχουμε σπηλιά, να είμαστε στο γκαράζ του μπαμπά. Δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά. Και Να γράφουμε κώδικα και να, να διαβάζουμε επιστημονική φαντασία, έτσι, δεν είναι. Για να φανταζεσαι είναι η βασική μου εργασία όλα αυτά. Ε, ναι, ε, ε ναι Εντάξει, ε, ήθελα να κάνω μια προσπάθεια για να δω τι γίνεται με αυτό που λέγεται συγγραφή σε κάτι που μου αρέσει, που έχει να κάνει με την τεχνολογία και την επιστημονική φαντασία ε, και να το διαθέσω δωρεάν όχι να κάνω κάτι προ όφελος οικονομικό δικό μου ή κάτι άλλο, είναι αναγνωριστό γι' αυτό ε, ε, έφεσαι... ε, κοίτα να δεις κάθε συγγραφέα. γράφει για να το διαβάσουν άλλοι για να το διαβάζει αυτό του αυτό είναι, αυτό είναι αλήθεια. Απλώς καταλαβαίνω ότι θες να πεις ότι δεν ήταν κάτι δηλαδή δεν, δεν διεκδικεί στον τίτλο του συγγραφέα με αυτό. Όχι. Έτσι. Με, με την καμία που λένε. <laughs> ε, ναι. Το «Ανάμεσα σε δύο κόσμους» ο τίτλος είναι αυτό ακριβώς που λέει και μέσα στο βιβλίο. Είναι μια νουβέλα στην ουσία. Δεν είναι μυθιστόρημα 300 και σελίδων. Mm -hmm. Διαβάζεται εύκολα. Εγώ σε ένα, απόγευμα. Σε ένα απόγευμα. το διαβάζω. Ε, ναι. Ναι και είναι μια δυστοπική θα λέγαμε ιστορία επιστημονικής φαντασίας και η οποία δραματίζεται σε ένα φανταστικό μέρος στην Όβα Φέρος που δεν είναι τυχαίο το όνομα έχει ε, ναι. μια, ένα, mm. ένα ψάξιμο αυτό Mm -hmm. Το Nova Fero, είναι τυχαίο, είναι Λατιν, Λατινο, από λατινικά προέρχεται η λέξη το Nova Fero. Είναι... Το Nova, ξέρουμε, το καινούριο, το Fero. Όπως... Το καινούριο, το νέο, το φέρος έχει να κάνει κάτι με αγριότητα, πούμε, με δύναμη, κάτι τέτοιο, αντίσταση, όλα αυτά μαζί. Και όπω λέω και στην εισαγωγή του βιβλίου, είναι μια πόλη που χωρίζεται αυτή η Nova Ferros, χωρίζεται σε δύο κόσμοι. Και οι δύο κόσμοι αυτοί του έχω ονομάσει, όπω κάνουν και, τα, και οι Αμερικανιέ, αυτά τα Αμερικάνικα Sirial. Οι συνδεδεμένοι είναι από τη μια, αυτοί δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν υιοθετήσει ένα εφητεύσιμο τσιπάκι, Mm -hmm. που τους προσφέρει κάθε γνώση και ευκολία αλλά τους mm -hmm. στερεί την ελευθερία τους mm -hmm. και από την άλλη είναι αυτοί που δεν θέλουν να συνδεθούν οι αντιστάτες, έτσι το ονομάζω mm -hmm. οι άνθρωποι που ζουν στο περιθώριο και επιλέγουν τη δύσκολη αλλά και ελεύθερη ζωή έτσι. Βέβαια να, κάνω, να κάνουμε εδώ μια μικρή παρέτηση και να πούμε ότι η ιστορία με το τσιπάκι ο επαυξημένο άνθρωπος υπάρχει πια έτσι. μπορεί να μην ναι. είναι να μην είναι καθημερινό Να μην το βλέπουμε μπροστά μας Αλλά μπορούμε να το κάνουμε Δεν είναι κάτι που είναι απαγορευτικό Όχι δεν είναι καθόλου απαγορευτικό Απλά εδώ πέρα στην ιστορία αυτή που λέω εγώ Είναι ότι το έχουν προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα Αλλά και νομίζω ότι αυτά που γράφονται εδώ πέρα Νομίζω ότι μπορεί να γίνουν κιόλα. Δεν είναι και πολύ μακρινό αυτό όχι. Είναι τόσο διστοπικά δεν ξέρω ε, ναι. ξεκίνησες με τη λέξη εκεί ήθελα να πάω ξεκίνησες με τη λέξη είναι σε ένα δι, διστοπικό κόσμο καταρχάς Μαι. σε όλα όσοι αγαπάμε την επιστημονική φαντασία ξέρουμε ότι πάνω κάτω όλη η κόσμη παρουσιάζει λίγος πολύ διστοπική είναι έτσι mm -hmm. επιστημονική φαντασία σε ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο του αύριο δε, δεν υποστηρίζει μ, ιστορία έτσι τίποτα λες ωραία περνάμε Μαι, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε γεια αλλά αναγκατατικά είναι διστοπική. Ε, όμως ε, αυτή η ιδέα των δύο κόσμων, το, το, τα χάσματα που είναι μεταξύ τους, γιατί δεν είναι οι συνδεδεμένοι και οι αντιστάτες, δεν έχουν ξεκινώντας από το, από το χάσμα που δημιουργεί το τσιπάκι, έχουνε και χάσμα τρόπου σκέψης, τρόπου ζωής. Έτσι δεν είναι. είναι, είναι διότι... Ναι, γιατί δεν τους αφήνει το σύστημα τους. Τους μεν, mm -hmm. να έχουν άλλο τρόπο σκέψη. Έτσι λοιπόν αυτό, αυτό το χάσμα είναι κάτι που πάρα πολλοί συγγραφείς έχουν εξερευνήσει και πάντα νομίζω γοητεύει ως, ως θέμα και το, το τι θα γίνει τελικά, το ποιος θα κερδίσει. Ε, και, είναι πια, πια σάρικο θέμα. Έχει και μια μάχη του καλού με του κακού, δεν λέω εγώ τώρα ποιοι είναι. Κρατάς mm. μια ισορροπία, αλλά εγώ νομίζω ότι διακρίνεται ανάμεσα στις ε, γραμμές ποιον θεωρεί καλό και ποιον θεωρεί κακό, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να μην κάνουμε και πολλά σποίλερ. Όχι, όχι, δεν κάνω. Είδες, προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο, πιο μαζεμένη. Άλλωστε, όσοι μας ακούνε τώρα, μπορούν τώρα αυτή τη στιγμή να μπουν στο dorean.net και να το, mm. να το κατεβάσουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή, και να, να διαβάζουν ακούγοντας τη συζήτησή μα. Γιατί έδωσες, ε, πώς θα το η γιαγιά μου, ξενικά ονόματα. Α, δεν ξέρω. Έτσι Γιατί είναι ο Ιθαν Χέις. Αυτό, αυτό δεν κάνω τώρα δεν είναι spoiler. Όχι καθόλου. Ναι. Οκ. Να, okay. Γιατί λοιπόν ο πρωταγωνιστής λέγεται Ιθαν Χέις και δεν λέγεται Κώστας Παπαδόπουλος ας πούμε. Στο σκέφτηκα αυτό που λες, Αλλά λέω μου ακούγεται πιο εύκολα. Ίσως από τα Αμερικάνικα που βλέπω πολύ <laughs> <laughs> Μου έκανε περισσότερο, μου κόλλησε περισσότερο. Θα μπορούσα να το πω και η παπαδόπουλο. Αλλά... Ναι, δεν, πω, και εμένα δεν θα μου κόλλαγε να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό, γι αυτό και το κουβεντιάζω κιόλα. Κάτι τέτοιες ιστορίε έχουμε συνηθίσει με τέτοια ονόματα. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> <laughs> mm -hmm. Είναι δύσκολο να τι. Εντάξει, οκ. Όλα ναι. είναι αμερικάνικα ονόματα, έτσι, καθαρά αμερικάνικα. Ναι, ναι, ναι. Άλλωστε όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα και τα διστοπικά και τα περίεργα και τα. Αυτά συμβαίνουν στην Αμερική. Έχει δει τίποτα να έρχονται. Ναι. <laughs> ποτέ εξωγήινες στην Ευρώπη δεν έχει συμβεί ποτέ <laughs> όλοι, όλοι εκεί πηγαίνουν <laughs> ε, αυτό. Ε, και εγώ συνεχίζω την παράδοση <laughs> πόσο καιρό σου πήρε να το γράψεις καναδίμηνο τόσο mm -hmm. η κυρία μου ασχολία με αυτό με τρεις-τέσσερις ώρες Α, ωραία εγώ τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που είναι και λίγο κριτική κρυμμένη γιατί μόνο ναι. σε pdf Α. Η e pub κτλ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, δεν ξέρω. Έτσι, αυτό ξέρω, αυτό έκανα. Θα μπορούσε ο Γιάννη Φαρσάρη, ο, ο φίλο μου, να αναλάβει τα υπόλοιπα, αν θέλει. Ε, και να, και ελπίζω να, να μα ακούει ναι, και να στο, να στο κάνει και η e pub. Δεν είναι δύσκολο. Αν έχει το word, γίνεται αμέσω. Πάντω συμβούλευε σε κάποιον. Ξέρετε, πολλοί από εμά, πάρα πολλοί, και εγώ το έχω στο πίσω μέρο του μυαλού μου, κάποτε θα γράψω ένα μυθιστόρημα. Πολύ από εμά, λοιπόν, ε, το σκεφτόμαστε ναι. και λέμε Μμ, και τι θα γίνει και πώ πώς θα το κάνω και πώς αυτό και τι θα γίνει. Νομίζω ότι το διαδίκτυο μας δίνει αυτή τη δυνατότητα πια να κάνουμε το κέφι μας και να το, να το ανοίξουμε στον κόσμο και να σε αποφασίσει ο κόσμος τι θέλει να κάνει. Έτσι ακριβώς. Και να φανταστεί, εγώ δεν είμαι από αυτού που διαβάζουν βιβλία. Yeah. Μάλλον μέχρι τώρα. Ούτε από τα παιδικά χρόνια, ούτε τώρα. Mm -hmm. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια ναι. Απλά υπάρχουν. να μην φοβηθεί κανεί τίποτα πάνω σε αυτό το γράψιμο. Μπορεί να κάνει μια δοκιμή, να δει πώ πάει και δεν χάθηκε ο κόσμο. Αν και υπάρχουν και βοήθειε, πάρα πολλέ βοήθειε. Αν θέλει κάποιο να βοηθεί και δωρεάν μάλιστα. Τι είναι βοήθειε. Βοήθειε στον τρόπο γράψιματο. Δεν εννοεί το ChatGPT να το γράψει αυτό. Και αυτό είναι μέσα. No, σε αυτό, αλλά τώρα, όχι, τώρα όχι να το πούμε γράψει... τώρα. μου το, το χαλά, έτσι. Θα σε βοηθεί στην πλοκή, α πούμε. Ε, ναι. Ε, ναι. Ε, να σου πω κάτι. Ναι. Το, το εξώφυλλο του βιβλίου είναι ChatGPT. Ε, και θα σε ρώταγα. <laughs> <laughs> και κάτι άλλο είναι ChatGPT. Κάτι άλλο. Για... Για, μια μικρή επιμέλεια κειμένων. Α, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό, όντω. Όντω είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Λοιπόν, πάμε Είτε, στο prompt ναι. που έδωσες, πριν, πριν πάμε στην Επιμελή Κειμένων, πάμε στο ναι. prompt που έδωσες για να κάνεις αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο, έτσι. Είναι δύο κόσμοι πραγματικά διαφορετικοί, το βλέπεις. Δηλαδή, ε, ε, το άλλο χρώμα ένας. Το είναι αρκετά μεγάλο. Mm -hmm. ε, είναι, έγραψα το βιβλίο, πούμε, και έδωσα λίγο την εισαγωγή, τον πρόλογο που είχα γράψει. Mm -hmm. Και λέω, σύμφωνα με τον πρόλογο που έχω γράψει, <σίλου> Κάνε μου μια, μια εικόνα, που την Μου έκανε κανά στην αρχή και μετά τον διόρθωνα και μου αυτό το τελικό αποτέλεσμα ήταν με την τρίτη προσπάθεια. Ε, Καλή δεν είναι. Πολύ καλό είναι. Ε, δίνει αυτό που... Κοίτα, είναι λίγο έτσι γεμάτο θα έλεγα. Δηλαδή έχει πολλά πράγματα να δεις. Αλλά ε, αφού ναι. είναι και ηλεκτρονικό δεν σε πειράζει. Δηλαδή δεν έχει να ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλα, σε μια προθήκη βιβλιοπολίου. Τώρα θα μας ακούνε και οι άνθρωποι που αγαπάνε το βιβλίο έτσι το, το χάρτινο και τα βιβλιοπολία και εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ. Θέλω να πω σε όλους ότι το ένα δεν ακυ... ακυρώνει το άλλο. Ακυρώνει το άλλο. Ναι. Έτσι, αυτό, αυτό πιστεύω εγώ. Ακρά το πιστεύω αυτό. και. Ε, όπως και στη μουσική υπάρχουν όπως άνθρωποι και η ηλικρονική αναδείχ... μουσική δεν έχει ακυρώσει τη φυσική μουσική. Ναι, <laughs> ακριβώς αυτό. Όργανα. Και οι άνθρωποι που αναδείχθηκαν μέσα από το YouTube ή μέσα από τη μουσική ας πούμε δεν είναι... Δεν είναι λιγότερο καλή μουσική από του άλλου. Βέβαια, καλά, το βιβλίο δεν έχει τόσο πολύ το πρόβλημα της, ξέρεις, των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών, και ας αν θέλουν ή όχι. Τέλο πάντων, α μην πάμε σε όλα αυτά, γιατί δεν έχει σημασία. Α γυρίσουμε στο διστοπικό σου κόσμο. Όταν το έγραψα, ναι. ανακουφίστηκε. Όχι. Όχι. <laughs> γιατί υποτίθεται το βιβλίο είναι μια ανάγκη που το γράφει και έτσι. Ήταν απλά ήταν για να ελέγξω τι δυνατότητέ μου, μάλλον να κάνω την αρχή. Δεν το πουλάς καλά το βιβλίο ε, Κυριακό, να, να το πάμε έτσι. Μα δεν δε θέλω. <laughs> <laughs> δε, δε, ε, εντάξει, οκ. Okay. Ήταν να δω πώς πάει. και επειδή τελείωσε. Αυτό ήταν το, mm -hmm. το πιο που, <laughs> Όχι κάτι άλλο. Σήμε. Και να σου πω κάτι, δεν το διαβάσα και τρεις φορές. Ήταν όλο, όλες οι φορές που το έχω διαβάσει, α πούμε. Ενώ κανονικά οι συγγραφείς λογικά το έχουν διαβάσει και μια κατοστάρια φορέ. Το δικό του βιβλίο, η κανονική συγγραφή. Ε, <laughs> ναι, έτσι, ναι. Υποτίθεται ότι. Ναι. Υποτίστε, όχι, έτσι κάνουν οι συγγραφεί, οι... οι μεγάλοι συγγραφεί, έτσι. Διαλέγουν λέξη-λέξη αυτά, που... αυτά που... που γράφουν. Δηλαδή, πονάνε και πολεμάνε την κάθε λέξη. Αλλά όμω μια... μια ιστορία, έτσι, για να περάσει ένα απόγευμα. Δεν ανάγκηναν αυτό που λέμε μεγάλη λογοτεχνία. Έτσι. Έχουμε περάσει όλοι, όλοι μα ατελείωτο. Όπω mm -hmm. είπε προηγουμένω, δεν διάβαζε μικρό πολλά βιβλία. Ναι, Σίγουρα ναι, διάβαζε ναι. κόμικ, δεν υπήρχε περίπτωση. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλωσα με τα μπλε και με αυτά. Ναι, ε, ναι. Τώρα <laughs> αυτά δεν τα λέει κανεί μεγάλη λογοτεχνία, αλλά κάτι <laughs> όμω μιλάνε στην καρδιά των εφήβων ή των. Κάτι του λένε, κάπου, κάπου ταυτίζονται με αυτά, κάπου. Τώρα σίγουρα mm -hmm. θα φάω πολύ ξύλο από του ακροατέ. Γράψτε μα, γράψτε μα εσεί στην, στην ομάδα μα στο Facebook, στο ψηφιακέ Κυριακέ. Γράψτε μα ε, στο Viber, Γράψτε μα τη γνώμη σα για, για αυτά που κουβεντιάζουμε. Πόσο. Δηλαδή, τη λογοτεχνία τη διαβάζουμε. Ε, ε, πρέπει να είναι μόνο μεγάλη, αν τη διαβάσουμε, ή μπορεί να διαβάσουμε και αυτό που λέμε pop κουλτούρα. Εσεί τι πιστεύετε. Και εγώ θεωρώ, Κυριακά, ότι το βιβλίο σου είναι pop κουλτούρα. Αυτό θα μ' αρέσει και μ' αρέσει να απευθύνεται σε όλο το κοινό και χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις αςούμε, και background, αςούμε, πνευματικό αςούμε, mm -hmm. ιδιαίτερο. Εμένα μ' αρέσουν οι απλές ιστορίες, αυτές που μιλάνε κατευθείαν, χωρίς, χωρίς να χρειάζεται ο αναγνώστης να το σκεφτεί και να το ξανασκεφτεί μέχρι να καταλάβει τι λέμε. Ναι. Όμως, το... απλή, απλή ιστορία. Η μάχη όμως αυτή μ, δεν είναι απλή, είναι σε δύο-τρία επίπεδα, έτσι. Η, α, ναι. η, η, η, η τελική, που mm -hmm. πούμε, το τελικό ξεκαθάρισμα, έτσι. Και το, mm -hmm. το μήνυμα που βγάζει στο τέλος, mm -hmm. είναι για πολύ σαφή. Όχι, όχι, όχι, δεν θα πω γιατί θα κάνω spoiler. <laughs> θα πω όμως ότι είναι σαφές. Α, ωραία. Δεν, ναι. δεν, δεν αφήνει, δηλαδή, περιθώρια αλλά... περιθώριο για το ποια πλευρά είσαι, ποια πλευρά υποστηρίζεις, ποια πλευρά δεν Έχει Έχεις, πολύ... Έχεις α πούμε, μέσα όπως ελευθερία, όπως δικαιοσύνη, mm -hmm. έτσι. Δεν είναι πάντα έφπεπτα, αυτά. Ναι. Δεν είναι κιόλα ότι το εστερνίζομαι όλο αυτό. Α. Α, μπορεί και να μην το εστερνίζομαι, δεν ξέρω. Α, δηλαδή, εσύ πιστεύεις, θα δίνει διαφορετικό το τέλος το έδωσες για να αρέσει στους, αγροατές, στους, στους αναγνώστες. Ναι, και αυτό που λε, αλλά δεν είμαι και ακριβώς 100% με το ίδιο τέλος. Δηλαδή, δεν είμαι τον άκρον. Ναι, ωραία, είμαι το, ναι. Με, τις είμαι. Mm -hmm. Ναι εντάξει, mm. νομίζω ότι όλοι μας κάπου εκεί είμαστε στη μέση λύση γιατί να σου πω κάτι, αν μας πάρουν όλου τα κινητά αύριο το πρωί να σου πω ότι έχει να γίνει <laughs> Μπορεί όχι τα τσιπάκια πούμε, που φοράμε στο Άρα σώμα Άρα η μέση λύση ακόμα. είναι τρει ώρες μόνο με κινητό την ημέρα Α, εντάξει, <laughs> και εκεί έχουμε, και έχουμε, και, και καταλήγουμε Κυριάκο, <laughs> δωρεάν.net, το, το παιδί σου Δεν είναι απλώ ένα εργαλείο, εκπροσωπεί και μια κουλτούρα Το είπαμε και στην αρχή, θέλω να το τονίσω αυτό <laughs> ψάχνεις και βρίσκεις, ψάχνεις από εδώ, ψάχνεις από εκεί, ψάχνεις παραδίπλα, να μας δώσεις εργαλεία τα οποία να είναι δωρεάν και ελεγμένα mm -hmm. και να μην γεμίρουμε ιούς άμα τα κατεβάσουμε και άλλα τέτοια πράγματα. Να μην είναι επίσης και παράνομα, έτσι, yeah, να, yeah, να το yeah, πούμε κι yeah. αυτό, έτσι. Δεν mm -hmm. έχει κάποια παρανομία το δωρεάν.net. Πώ το υπηρετεί αυτό, Απλά επειδή μ' αρέσει μόνο αυτό. Μ' αρέσει και αρέσει στον κόσμο και αυτό είναι και δύναμη κιόλα που μου δίνει. Mm -hmm. Όταν βλέπεις 6.000-7.000 επισκέψει ημερήσια να έρχονται στο site σου, ε, λε ότι κάτι κάνει καλά και αρέσει τον κόσμο. Αφού αρέσει εσένα, γιατί να με το συνεχίσει και με, την... με το ίδιο πάθο. Mm -hmm. Ναι, αλήθεια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το τελευταίο που έβλεπα, ένα από τα τελευταία ήταν πώ να κάνουμε το. Πέτ μα γι' αυτό. Πως να κάνουμε ένα παλιό λάπτοπ να το κάνουμε Android; Όχι Android, Ως, ε, ε, ε. μάλλον μιλά για, για, το... Το Google, ε... Ε, για το Google, μια έκδοση του Chrome OS. Chrome, ναι, Chrome OS, ναι, συγγνώμη και είπα Android, ναι. γιατί έχω ταυτίσει είναι, είναι. Και, ε. στο μυαλό μου έχω ταυτίσει <συγνώμη> την Google με το Android, έτσι. Ναι, ε, δεν έχει διάφορα μεγάλη. Το Chrome OS, ναι, πώς να μετατρέψεις ένα παλιό λάβ, γιατί ένα δύναμο. Αντί να το, το σκονίζεις, μπορείς εύκολα να το μετατρέψεις σε ένα ελαφ πολύ ελαφρύ cloud ε, λειτουργικό <συγ> Το έχει δοκιμάσει, αξίζει να, ε, το, να το κάνουμε. Εννοείται, αν έχει κάτι παλιό που δεν θα το χρησιμοποιούσε ούτω ή άλλω. Μιλάμε για τέτοιε περιπτώσει, εγώ σε τέτοιε περιπτώσει ναι. το προτείνω. Όταν έχει κάτι το οποίο δεν μπορεί να τρέξει Windows ή ακόμα και Linux, γιατί αυτό είναι ακόμα πιο ελαφρύ από τι Linux διανομέ, το προτείνω. Ναι. Εντάξει, για πριν. Πλέον... Πλέον... Ναι, για να. λίγο σαν tablet να το χρησιμοποιούμε. Λίγο περιήγηση, λίγο YouTube, λίγο έτσι. Κάναν κείμενο μικρό και τέτοια, έτσι, δεν είναι. Ακριβώς, ναι. Άλλο που αγαπάς και που έχει δει τώρα τελευταία και σου άρεσε, κάτι που να βρήκεις ε, τώρα κοντά. Η δωρεάν λύση για backup, γιατί ποτέ δεν κάνουμε backup στον υπολογιστή μας, τα αρχεία μας. Και θα έρθει μια στιγμή, η οποία θα λυμπατήσουμε και μετά θα λέμε γιατί δεν έκανα. Ένα, υπάρχουν πολλά προγράμματα δωρεάν και μην νομίζει ο κόσμο ότι είναι μόνο η αυτά τα προγράμματα. Ε, για παράδειγμα το F-Backup F backup. Είναι μια αυτόματη λύση στο backup. Δηλαδή, μπορεί να το χρονοπρογραμματίσεις, α για να παίρνει αυτόματα backup τα αρχεία που έχει στον υπολογιστή σου ή και στο κινητό σου. Και πού τα κάνει backup, εκει που θελεις εσύ. Α, μάλιστα. Είτε, είτε mm -hmm. σε άλλο στυρό δίσκο, είτε στο cloud, όπου θέλει. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή, mm. για αυτή την πρόταση που υπάρχει βέβαια και στο www.dorean.net αλλά το www.dorean.net ναι. να πούμε ότι γράφτε με W από το ΩΜΕΓΑ, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ναι, να μην το, να, να μην το ξεχνάμε. Ε, Σχέδιο για το το net δεν είναι. Ε? Α, ναι, το net δεν είναι. Το net είναι, υπάρχει και το net και το GR. Δηλαδή, αν πληρολίσεις και GR κάποιος ξεχαστεί, ας πούμε, ναι. πάλι στο net θα το πάει. Γιατί είναι Α. και τα δύο ίδια. Α, α, α, Ωραία. Ε, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Δεν το ήξερα, να πω την ναι. αλήθεια. Ναι. Πριν, πριν μου πει για τα σχέδια, να σε ρωτήσω ναι. κάτι άλλο, γιατί κάτι είπε προηγουμένω: Τα αφήσαμε στον αέρα. Τεχνητή νοημοσύνη και λογοτεχνία. Είχε, γίνει και ένα, είχε κάνει και ο φίλο μα, ο Γιάννη Φαρσάρη, ένα σεμινάριο τέτοια δωρεάν. Ακριβώ. Και δοκιμάζω και εγώ ένα, δοκι... ε, ένα δοκίμιο πάνω σε αυτό. Ένα οχτάσέλιδο έτσι. Να ε. τα αρχίσω, ναι, για τα μέλλον. Ήρθε με το μέλλον και κόλλησε αυτό, ναι. Έτσι ακριβώς. Στην άποψή μου πάνω στα αυτά. Ναι, για, ε, ποια είναι η ερώτηση. Αυτό, ναι, τελικά τι, α, αφού θα μα το φτιάξει, ε, να μην σε ερωτήσω. <laughs> αφού θα το, το φτιάξει και θα τα ανεβάσει, φαντάζομαι στο δωρεάν.net. Το βράδυ, έτσι δεν Όλα ε, δωρεάν, δεν πουλάμε τίποτα εδώ. Ναι, τώρα βέβαια με την Black Friday να είναι προχθέ, το να λέμε εμεί για δωρεάν είναι λίγο παλαβό. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε μια άλλη λογική. Εμείς έχουμε Black Friday, πραγματική Black Friday, όλο τον χρόνο. Σωστά. <laughs> Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο Λέτε. δίκιο. Το έχει στο σεμινάριο ανεβασμένο και αυτό στο Dorea.net, έτσι. Ακριβώς, τέτοια ε και, ε και βλέπω εδώ ότι λέει ότι λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στη δημιουργία πρωτότυπων αφηγημάτων, τι σημαίνει για τη δημιουργικότητα να μοιράζει το άνθρωπο στο ρόλο του συγγραφέα με την τεχνολογία, ποιά είναι τα όρια και οι δυνατότητε των εργαλείων τεχνητή νοημοσύνη. Ε, λέγαμε, αν μου επιτρέπει μια παρένθεση, yeah. κουβεντιάζαμε τον Χρήστο Μιχαηλίδη στον Καθρέφτη την περασμένη mm. Τρίτη, αν δεν κάνω λάθο, την ιστορία ενό καθηγητή από το Στάνφορντ, ο οποίο ήταν. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, αλλά τέλο πάντων τον κάλεσαν σε μια, σε μια δίκη να καταθέσει ω ειδικό τη απόψη του. Για Έχει. το, για τα deepfakes, έτσι. Και το mm -hmm. αν οι άνθρωποι μπορούν να πραγματικά να προστατευτούν μόνοι του από τα deepfakes ή αν χρειάζεται ρύθμιση, νομοθεσία. Αυτό λοιπόν έδωσε μια, έδωσε μια γνωμοδότηση, γραπτή κιόλα, η οποία έλεγε, α πούμε, ότι όχι, δεν μπορούν οι άνθρωποι, και είναι αυτό, και είναι το ένα, και είναι το άλλο. Και τελικά αποδείχτηκε, οι αντίδικοι βρήκαν ότι είχε βάλει μέσα βιβλιογραφίε, βιβλιογραφία η οποία δεν υπήρχε, κάποια από τα βιβλία, και ότι το αλλο και τελικα αποδειχτηκε πάσα πιθανότητα ήταν γραμμένα με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό, αφ αφ αφ αφ Αυτό <σμά> θεωρώ ότι είναι το πιο τραβηγμένο που μπορεί να σκεφτεί κανείς και πολλό δεν μάλλον να συμβεί κιόλα. την εποχή αυτή της τεχνητής νοημοσύνης που ζούμε να, να, <σμάσαι> να, να... <σμάσαι> να καταφέρεσε κατά της τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη Φτιάξε, ναι. <σμάσαι> να... δεν δε, δε, δε νομίζω ότι θα καταλαβαίνουμε στο μέλλον τι είναι γραμμένο και από ποιον Δεν νομίζω ότι θα το καταλαβαίνουμε εύκολα Εκτός, αν γυρίσουμε στη μεγάλη λογοτεχνία, που εκεί το στυλ του συγγραφέα, η, η επιλογή των λέξεων είναι, είναι γνωστή. Έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις κάποιος ποιος είναι. Ναι, αλλά να θα, λες τεχνητή, θα, θα λες τεχνητή νοημοσύνη, θέλω να μου γράψεις ένα διηγήμα, σε στυλ του Γιάννη Φαρσάρη. Και να το γράφει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Κυριάκο Οικονομίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να ευχηθούμε καλοτάξιδο στο δίκτυο, έτσι το λέω. Ακριβώ. Μόνο στο δίκτυο, ναι. Μόνο στο δίκτυο. Να θυμίσουμε ότι λέγεται Ανάμεσα σε δύο κόσμου και είναι μια νοουβέλα επιστημονική φαντασία, την οποία μπορούμε να κατεβάσουμε. Εντάξει, εμεί θα περιμένουμε και τα υπόλοιπα που θα γράψει. Όχι, πήρα θα παρακολουθούμε και το δωρεάν.net, το οποίο είσαι ο δημιουργός, για να, να εποφελούμαστε από τα καλούδια που μας ανεβάζει εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Κυριάκος λοιπόν, δημιουργός του δωρεάν.net και συγγραφέας του Ανάμεσα σε Δύο Κόσμος.